Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί της κρίσης να έρχεται. Μουσική Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί της κρίσης να έρχεται. Πολλοί από εσάς ακούσατε χθε το συμπόσιο με φανατισμό και με πάθος. Νομίζατε ότι είπε τσουνάμι. Δεν είπε τσουνάμι, είπε αυτό που ακούσαμε τώρα. Νομίζω είναι πιο κοντά αυτό που ακούσαμε τώρα από τον χαρακτηρισμό τσουνάμι για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια. Γεια σα και καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε για άλλη μια φορά και σήμερα κύριος. Ο μήνα έχει πέντε. Μπήκε και ο Σεπτέμβρη στα βαθιά. Έχουμε δέθη το Σαββατοκύριακο. Σχολεία την επόμενη εβδομάδα. Μάλλον. Νοσοκομεία έχουμε. Μάλλον. Και έχουμε και θέσει εργασία ο οποίο Βρούτση, κύριο Πώ το είπα αυτό, το ακούσαμε και πριν στο Δελτίο. Το, οχτάμινο, ε, το καλύτερο, λέει, 8 από το 2008. Έχουμε περάσει μέχρι τώρα, γιατί έχουμε καινούργιε 102.580 νέε θέσει εργασία. Πε, πε, ο Βρούτη θα το πιστέψει και ο ίδιο ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό για τον ίδιο, τουλάχιστον να έχουμε κάποιον ευτυχισμένο σε αυτόν τον τόπο για αυτό το θέμα. Τον αρμόδιο Υπουργό Εργασία, σχήμα λόγου του Εργασία Ανεργία. Να μείνουμε λίγο στο συμπόσιο, να μείνουμε λίγο στο Πασόκ μετά την περιγραφή του Σιμίτη για το τι ακριβώ μα έχει βρει και για ποιον λόγο δεν προειδοποίησαν α, για αυτό που ερχόταν. Ο Γιώργο Παπανδρέου μίλησε, έδειξε ότι έχει καταλάβει απολύτω όσα έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια. Τον είδαμε, τον νοσταλγήσαμε, τον θέλουμε εμεί πρωθυπουργό. Πάντα είναι στι καρδιές μα ο μόνιμο διαρκή πρωθυπουργό. Θα ακούσουμε τώρα το ευχάριστο νέο γιατί το είπε και ο ίδιο με τα δικά του λόγια. Ήμουν... Είμαι και θα είμαι εδώ να υπηρετώ αυτές τις αρχές <melodic Civony> Ήμουνε, είμαι και θα είμαι εδώ Σε ευχαριστώ Πανεγέρο Μουτσατσαπολίτα, λαπέρλα μαρράρα Δεν Με τις όποιε επιτυχίες, τα όποια ανθρώπινα λάθη. Όποιες και αν είναι οι συνέπειες, εγώ θέλω να είμαι πρώτα συνεπής στις αρχές που πιστεύω. Συνεπής γιατί δεν με κρατάει κανείς. Μπράβο! Δεν υπήρξα ποτέ ούτε σκοπεύω να γίνω όμοιρος κανενός. Ενώ αν ήταν η σκοπεύει να γίνει όμοιρος, θα μας το έλεγε. Θα έβγει, πούμε κάποιο πρωθυπουργός πολιτικό και θα έλεγε μα από σήμερα είμαι όμοιρος. Αυτών, αυτών και αυτών των καταστάσεων, προσώπων, επιχειρήσεων, επιχειρηματιών ή δεν ξέρω εγώ συμφερόντων κτλ. Ευτυχώς που το διευκρινίζει ο Γιώργος, αγαπημένος όλων μας, ε, δεν είναι όμηρος, δεν τον κρατάει κανείς, παρά μόνο εμείς τον κρατάμε, τον θέλουμε όπως μπορούμε και τη μνήμη του κυρίω κρατάμε. Και τον ακούσατε, ήταν, είναι και θα είναι εδώ με τι αξίε του. Αυτό έτσι τον θέλουμε, γιατί χωρί αξίε ο Γιώργο δεν αξίζει τίποτα, ένα άδειο ντενέκε. Με τι αξίε του όμω είναι ο παγκοσμίου βεληνικού κύρου, σοσιαλιστή, πνευματικό άνθρωπο, καθηγητή, γιατί πάει και διδάσκει κιόλα, διανοητή και κυρίω πολιτικό αγαπημένο του ελληνικού λαού. Εκτό όλων αυτών είναι και πατριώτε. Λειτουργήσαμε ω πατριώτε αναλαμβάνοντα ευθύνε που δεν αναλογούσαν στην κυβέρνηση του 9. Όχι από βίτσιο, ούτε για να το παίξουμε ήρβες. Αλλά δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά, κανείς να βάλει πλάτη. Μαριάτης, Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί τη κρίσης να έρχεται. Λειτουργήσαμε ω πατριώτε αναλαμβάνοντα ευθύνε που δεν αναλογούσαν στην κυβέρνηση του ΕΝΙΑ. Και γιατί δεν μα προειδοποιούσατε στι εκλογέ του ΕΝΙΑ ότι έρχονται ιδιαίτερε καταστάσει ώστε να σα δώσουμε την έγκριση, παρά λέγατε όλα τα υπόλοιπα μαζί με αυτά και το λεφτά υπάρχουν. Και μετά στην πορεία τα αλλάξατε, χωρί να μα έχετε ενημερώσει και κυρίω χωρί να έχετε την εξουσιοδότηση. Απλέ ερωτήσει, δεν υπάρχουν απαντήσει ή υπάρχουν απαντήσει, αλλά δεν έχουν, δεν έχουν καμία σημασία εδώ που έχουμε έρθει. Κάθε μεσημέρι από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε τέτοια ώρα περνάμε ένα δράμα. Εδώ μέσα στο στούντιο υπάρχουν τηλεοράσει ανοιχτέ πάντα. Μία από αυτές είναι στο Μέγκα. Και έχουμε την τύχη να βλέπουμε το High Rock. Γιατί αυτό έτσι δεν λέγεται: High Rock. Φιλιππίδη στα νιάτα του, παιδιά σχεδόν. Και εντάξει, να βλέπει το ρετυρέ έχει μια αξία, ιστορική αξία, αισθητική αξία. Τα μπλε, οι μπλε κουρτίνες, οι μπλε μοκέτες, του Νταλιανίδη που πήγαιναν από σύριελ σε σύριαλ. Αλλά τώρα το High Rock με τον Μπιπίλα, Σπύρο Μπιπίλα έπαιζε και αυτό και κάπως τον λέγανε. Ωραίε στιγμέ τι ζούμε εδώ. Αν διακρίνεται κάτι στη φωνή, είναι από τη συγκίνηση που βλέπουμε ε, τέτοιου τύπου σύριαλ. Μα θυμίζουν τι στιγμέ το με ευτήριο, γιατί τόσο παλιό είναι και τόσο μικροί είμαστε κι Ο Γιώργο έχει πολλά θέλω και μάλιστα τα εκφράζει. Ο Γιώργο, ο Παπανδρέου, ο αγαπημένο όλων μα. Κάποια από αυτά τα θέλω, θα ακούσουμε τώρα. Θέλω μια Ελλάδα παραγωγική, χωρί δανειστέ πάνω από το κεφάλι μου, αλλά και χωρί να ζούμε με δανεικά. Το θέλει. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. θέλω να είμαι ελεύθερα εκφραζόμενο πολίτη. Θέλω, θέλω, θέλω. θέλω να είμαι Ευρωπαίο. Θέλω. θέλω να είμαι Ευρωπαίο. Θέλω να είμαι Δημοκράτη Σοσιαλιστή. Θέλω να είμαι Δημοκράτη Σοσιαλιστή. Oh, Θέλω να είμαι δημοκράτη σοσιαλιστή. Και τον εμποδίζει, και δεν είναι δημοκράτη σοσιαλιστή και βγαίνει και μα το λέει, το τραγούδι που ακούμε στα ελληνικά έχει τίτλο Οι τρει Καμπαλέρος, τρει είναι ο Βενιζέλο, και ο Γιώργο, που μετά από καιρό του ξαναείδαμε όλου μαζί, κυρίω χαρήκαμε για το Σιμίτη, είναι πρώτη φορά που μιλάει στη δημόσια. Είπε τα καλύτερα, τα χειρότερα για όλου του άλλου, για τον εαυτό του δεν είχε να πει τίποτα απολύτω, πάντα καλό, καμία αυτοκριτική, είναι ο καλύτερος, έτσι μάλλον νιώθει έτσι πιστεύουμε και εμείς, αλλά σαν το Γιώργο δεν είναι είναι δύο κλίμακες παραπάνω ο Γιώργος γιατί τον ακούσαμε θέλει να είναι σοσιαλιστής, θέλει να είναι ευρωπαίος, θέλει να έχει πολλά θέλω, θυμηθήκαμε και τα παρατράγουδα τα παλιά το κυριότερο όμως που θέλει ο Γιώργος είναι ότι θέλει να γίνει μάνα θέλω να μπορώ να γεννήσω, να κάνω οικογένεια, να μην φοβάμαι αν θα τα βγάζω πέρα το θέλω να ξέρω πως έχω μέλλον Όχι Τώρα να μπορώ να γεννήσω, να κάνω οικογένεια να μην φοβάμε αν θα τα βγάζω πέρα. Πρόσεξε μερικά κούρκα με μα το ρίξει με τα καμώματα! Και yeah, αναρωτήτε εδώ ο φίλο ακουρά τη Βαγκέλα, που είναι εκείνο στο φάκελο με τα αποτελέσματα για τα οικονομικά του πασόκ. 15 ερωτημα. Συγάμε τη φάκελο για τα αποτελέσματα σε σχέση με τα οικονομικά του πασό, κάτι έρευνε είχαν εξαγγελθεί. Όταν εκείνο το δήμερο τσακονότανο δεν ζέλο με το Γιώργο. Και ένα άλλο μήνυμα από κινητό είναι Τραγούδι, θα σε ξανά βρω στους μπουφέδες Τρεις του Σεπτέμβρη να κερνάς Και τσικουδιά στους καφενέδες Τα μπιφτεκάκια, τα μπιφτεκάκια να είναι καλά Θωμάς επειδή έκανε τον κόπο και το σκέφτηκε Γι' αυτό το διαβάσαμε Πολύ συγκινημένος ο Βενιζέλος Αφού τους είχε δει εκεί το Σιμίτη Αλλά κυρίως το Γιώργο αμέσως μετά με δηλώσεις Του εξέφρασε τα συναισθήματά του Έζω την δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Γιώργο του Θα πετάμε για όρια, θα παίζουμε ξύλο. Θα πετάμε κούρια. Θα παίζουμε ξύλο. Πάγκαλο δεν πήγε χθε, του χαρακτήρισε του χειρότερου, το ακούσαμε στη θεσινή εκπομπή, και το έχει ρίξει τον ακτιβισμό, θέτει ερωτήματα από τη δημόσια τηλεόραση πάντα, αν θα πετάμε γιαούρτια και αν θα παίζουμε, ξύλο είναι έτοιμο, στα κάγκελα αυτό που λέμε, ο Θόδωρο Πάγκαλο έχει τόσα ακίνητα, δεν μπορεί να τα πληρώσει και είναι λογικό. Όλα αυτά έπρεπε να το σκεφτούν οι κυβερνήσει ότι όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στον εξτρεμισμό. Και πρώτο θα ηγηθεί του εξτρεμισμού, ο Θόδωρο Πάγκαλο. Άγκο. Είναι πάρα πολύ Άγκο. σε τρόπου. Γιάνγκο Δράκο. Αυτή η ιστορία δεν μπορούσε να τραβήξει άλλο. Λοιπόν, τελειώνει εδώ. Τι είναι αυτό. Για πώληση από την εταιρεία και σου. Από τότε απολύωνε ο Γιάνγκο Δράκο. Πολύ σκληρό. Μετά έχει ασχοληθεί με την πολιτική, νομίζω. Στην αρχή ήταν επιχειρηματία. giant πώ λεγόταν. Και μετά ασχολήθηκε με την πολιτική επειδή αυτή τη μουσική την ακούμε συνέχεια. Έχει έρθει από την γνωστή ταινία της Άνοιξη, την Άνοιξη, νομίζω, κάπου εκεί κυκλοφόρησε. Το Τζάγκο. Τώρα το έχει πάρει και η μεγάλη εταιρεία. Το κάνει σχετική διαφήμιση με τέτοιο μια καταληξία. Σιγά και με, μη δεν το έπαιρνε. Και καλά έκανε βεβαίω, γιατί ταιριάζει απόλυτα. Το πήραμε και εμεί εδώ να κάνουμε τα δικά μα. Όχι πολλά, μη φανταστείτε, δεν μπορούμε να φτάσουμε στα ύψη των αλωνών. Και κυρίω τη ταινία, το ύψο τη ταινία. Μέχρι να. Επειδή μιλάμε για ύψη, προσεγγίσουμε κάτι πολύ ψηλό, να μείνουμε στον Πρωθυπουργό τη χώρα, ό,τι πιο ψηλό διαθέτει ο τόπο από πολλέ απόψει. Κυκλοφορούν, έχουμε και εμεί το αρχείο, πέφτουμε πάνω μερικέ φορέ και θυμηθήκαμε κάτι που είχε πει πέρυσι πριν τι εκλογέ. Κάτι για το οποίο φαντάζομαι πολλοί από εσά που το ακούσατε ήταν και λόγο για να ψηφίσετε τον Αντώνη Σαμαρά και πολύ καλά κάνατε. Πέμπτο, να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Φράσι. Διαφωνώ με την άποψη ότι για να υπάρχει ανάπτυξη χρειάζονται ακόμα χαμηλότερη μισθοί. Η εμπειρία στη Βουλγαρία και στην Πορτογαλία και όπου γυρίζει το μάτι σας να δει, στην πραγματικότητα δεν είναι πρότυπο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Στηρίζουμε τις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Αυτά ε, τα έλεγε ο Πρωθυπουργό, τα είχε πει πολλέ φορέ με διάφορου τρόπου και ένα παράξενο πράγμα. Ενώ είχε πει δεν θα πέσουν οι μισθοί, οι ατίθασοι μισθοί, οι ανυπόταχτοι μισθοί έπεσαν. Και ενώ είχε πει ότι θα έχουμε συλλογικέ συμβάσει, δεν έχουμε συλλογικέ συμβάσει. Ένα πα, πραγματικά πολύ ε, παράξενο αυτό που συνέβη, ενώ ο ίδιο ο Πρωθυπουργό ήθελε κάτι, συνέβη το ακριβώ αντίθετο. Συνήθω σε αυτόν τον τόπο δεν συμβαίνει αυτό. Ήτανε πρωτοφανέ, το σημειώνουμε και εμεί εδώ. μπάσκετ μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξει κάτι. Λάμπο τη Βίση. Λάμπορ, απλή καράγω, Εδώ Έλληνο Φρένι όπως κάθε μέρα Από το Real 2 20 Το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του Papaki realfm.gr Και όποιος θέλει να στείλει SMS γραφηρία Αφήνει κενό Το μήνυμά του, το κειμενάκι Και μετά αποστολή στο 54 120 Πρανίτης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο Και μα έκανε εντύπωση χθε Μας απογοήτευσε λίγο ο Γιώργο, Διότι δεν έκανε ούτε ένα σαρδάμ μισό μόνο, είπε κάποια στιγμή αντί για Ελλάδα, είπε Ελλάζα, αλλά για τα επίπεδα του Γιώργου αυτό δεν είναι τίποτα. Ήταν η μόνη στραβοτιμονιά, όλα τα άλλα τα έπε άψογα, αφού να φανταστείτε είπε τη λέξη ανορθολογισμός και μυθοπλασία, έτσι, χήμα χωρίς να κομπιάσει καθόλου, δεν ξέρω πόσε πρόβες, δεν ξέρω αν ορίμασαι. Εμείς τον προτιμούσαμε στην παλιά του εκδοχή είναι η αλήθεια, αλλά και έτσι μας κάνει γιατί ο Γιώργος όπως και να είναι είναι αυτό που θέλουμε όλοι νομίζω αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος είναι ένα εθνικό κεφάλαιο και ω τέτοιο το αντιμετωπίζουμε Σαρδάμ δεν έκανε το σημή της Μας ευνηδίασαν χθε και οι δύο θα πορευτούμε, θα συνεχίσουμε την ζωή μας και κυρίως θα τη συνεχίσουμε τη δαδιοφωνική αμέσως μετά τις αεροπλάνο. Arcetino. Θα πετάμε για zniknęła. Θα παίζουμε ξύλο. Ψιοπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί τη κρίση να έρχεται. Θέλω να είμαι δημοκράτη σοσιαλιστής. Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί τη κρίση να έρχεται, το οποίο ερχόταν όπω έρχονται συνήθω αυτά τα πράγματα. Μήνυμα εδώ, Ακροατή, επειδή μιλούσαμε πριν και λέγαμε τον κύριο Βρούτσι, τον υπουργό εργασία κτλ. Ο Βρούτσι λέει: Το πρωί που ξύπνησε, χτύπησε στο κομμοδίνο. Μήπω έχετε ενημέρωση. Βεβαίω, έχουμε ενημέρωση. Το κομμοδίνο είναι συγκλονισμένο μετά από αυτό που του έτυχε πρωί-πρωί, πάνω του να πέσει όλο αυτό και να αντιμετωπίσει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπάμπο, κυπριακά. Χάμπο, ποντιακά. Από τα καλύτερα κυπριακά ονόματα, το Πάμπος. Βέβαια δεν το λένε έτσι, το π δεν ακούγεται, το μπ επίση δεν ακούγεται, είναι κυπριακή διάλεκτος που τόσο πολύ Έχουμε επίσης αγαπήσει γιατί ταξιδεύει ο Γιώργος, έχει γίνει θέμα και από όλα αυτά που έχουν υποθεί κατά του Γιώργου τα τελευταία τρία χρόνια αυτό διάλεξε να απαντήσει ο ίδιος ο Γιώργος. Και σε αυτού που με κατακρίνουν ότι ταξιδεύω έχω έναν να πω. Λίγοι ακουγόμαστε έξω. Η Ελλάδα χρειάζεται φωνές. Μην κρύβεστε, μην φοβάστε και μην κατακρίνετε αυτούς που δίνουν τη μάχη για την Ελλάδα διεθνώ. Όταν τα λέμε εμεί, αυτό εννοούμε. Γι' αυτό πάει ο άνθρωπο συνεχώ έξω και από ότι τα δύο χρόνια πόσο είμαστε ένα, ένα, χρόνο και κάτι είναι αυτή η Βουλή, τον μισό και παραπάνω λείπει στο εξωτερικό γιατί λίγε φωνέ υπάρχουν έξω για να πούν αυτά. Αυτό είναι ποσοτικό κριτήριο. Λίγες τέτοιε φωνέ υπάρχουν έξω για να πούνε κάτι για την Ελλάδα. Αυτό είναι ποιοτικό κριτήριο. Η μοναδική τέτοια φωνή που μπορεί να πει ε, κάτι καλό για την Ελλάδα και να ακουστεί είναι αυτή του Γιώργου Παπανδρέου. Άλλωστε έχει πάει και στο Χάρβαρτ και σε άλλα ιδρύματα. Και μιλάει ε, για τη χώρα μα, για τι προσπάθειες που καταβάλει ο ελληνικό λαό και όλα αυτά που λέει, εν πάση περιπτώσει, για τον παγκόσμιο σοσιαλισμό, ο οποίο σίγουρα θα νικήσει. Πόσο μάλλον που ο Γιώργος είναι εκεί επικεφαλή. Ο Προκόπης Παυλόπουλο βγήκε χτε βράδυ εδώ στο Βασίλειο Κουφόπουλο, ο οποίο είναι εδώ να θυμίσουμε με την ευκαιρία, 10 με 12. Μετά παραλαμβάνει το ανεμολόγιο και ο Λαβήθι. Όσοι δεν έχετε ε, ακούσει το νέο πρόγραμμα, τι καινούργιε μεταγραφέ, μπείτε και ακούστε. Δεν θα χάσετε. Ο Προκόπης Παυλόπουλο, τελειώνοντας τη συνομιλία, είχε να πει κάτι πολύ εύστοχο για το Πασόκ και αναρωτιέται κανεί όταν ακούει κάτι τέτοιο. Αντίστοιχο εύστοχο δεν έχει να πει για τη Νέα Δημοκρατία. Είχε πει ο Γιώργο Εφέρη μια φράση που ταιριάζει απόλυτα και στον κύριο Σιμίτη και στον κύριο Παπανδρέου. ψυχές μαραγιασμένες από δημόσιε αμαρτίε, καθένα και ένα αξίωμα σαν το πουλί μες στο κλουβί του. Αυτή την εικόνα έμε Όταν είναι για τους άλλους έχουν τέλειες περιγραφές, τέλειες αναλύσεις, λένε πάντα τα καλύτερα. Όταν πρέπει να πούνε για τα δικά τους, αρχίζουν τα... γιατί και τα διότι και δεν βγαίνει καμία άκρη. Έστω και μέσω σε φέρει, καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει στο μεγάλο, κάποτε κόμμα, Πασόκ. Μεγάλος τώρα, Λαός. Ναι. Ναι. Για το Πουτώνη. Για, που μιλάκες, ποιος ήταν, Άρα. Ναι, καλά έκανε. Σε ευχαριστώ που περίμενε. Τι κάνει, σακούω, τι κάνω. Γι' εγώ καλά είμαι Α, είδε χαρά μου. Του σαλλονίκη μέρα δεν σε κίνδυνο με αυτά. Λέει τι θε. Πίποτα, πήρα να το ακούσω. να αυτό για, για να με ακούσει. Ναι. Μάλιστα. Σα κάθε μέρα. Να συνεχίσει. YouTube. Καλά είναι. Από το YouTube. Ναι. Τι λε, Μωρή, ολόκληρο site έχουμε ακούσει από το YouTube. Εντάξει, μπαίνει και από εκεί. Όχι και από εκεί, εκεί μόνο θα μπαίνει. ελληνοφrenianet.gr. Εντάξει, εντάξει. Ό, εντάξει, εντάξει, και μετά πασαλού. Τα ξέρω εγώ, σα βλέπω, βλέπω την κίνηση. Στο YouTube. Όσο αυξάνεται στο YouTube, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κομμένη. Ανταιγειά σου, Μισόμου, τώρα χάρηκα που σου άκουσα. Γεια σου, Αποστόλη, καλώ ήρθατε. Γεια. Ε, καλό φυνόπορο τώρα. Καλό από καλό κερό. Τι καλοφτινόπορο. Εμεί κάνουμε μάνιο ακόμα. Το φινόπορο δεν κάνει μπάνιο; αφού κάνω μπάνιο, τι σημαίνει. Ναι, τι να κάνουμε. Από καλό καιρό. Τη βέβαια σα πει ούτε. Διότι και... είμαι δινόσκυλη μυτήσει και έχω σώμα απλά και τέτοια. Μπορεί πάνε... να σημαίνει και αυτό αλλά δεν σημαίνει αυτό. Αύκολο σε Τώρα άκουγα τη Δαμανάκη, την εκφωνήδρια στο Πολυτεχνείο, που είναι μια καιροσκόποδο. Έχει... Κεροσκόποψη, η μαρία η Δαμανάκη η αγωνίστρια. Έχει χτίσει το μέλλον τη. Που μένει στο εξωτερικό, α, αλλά καταλαβαίνει η σημαίνει... Σημερίζεται τα προβλήματα του Έλληνα εδώ, του ντόπιου. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τι δυσκολίε. Δεν τι ζω, γιατί δεν ζω εδώ, αλλά τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι θέλει να λύσετε τα προβλήματα. Σημερίζετε, τα, τα, τα ξέρει. Προβλήματα. Το δικό τη μέλλον και Άσε, το δικό τη μέλλον. μέλλον είναι λυμένο. Από το 73, άστο. Εσύ νομίζει στο Πολυτεχνείο η Δαμανάκη έκανε αντίσταση. Δούλευε καλέ, δουλίτσα έκανε. Ότι ξεσύκωνε η Δαμανάκη την εξέγερση. Καλά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Προσκεχή, προσκεχή. Το νέο, πακέτο, εδώ, το νέο πακέτο θα μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμό Των ελεύθερων αγωνιζόμενον σπιτιτών Με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Θεμίσχα και για τον Παπανδρέο που έλεγε Θα μας πάρουν με τις πέτρες Θα μας πάρουν με τις πέτρες Και καθόμαστε και δεν τους παίρνουμε με τις πέτρες <Ρερ> Ο κύριο Παρμαγιάννη. Ναι, ναι. Από το γραφείο του κύριου Μαραγδί τηλεφωνώ. Θέλω, θέλω να εκφράσω τα παράπονα του κύριο Σκηνοθέτη, διότι τον αδικήσατε προχθέ από την εκπομπή σα, κύριε Διευθυντά. Α. Αλλιώ την είχε γράψει τη μαντινάδα και του αλλάξαν το χαρτί του ανθρώπου Πάει να σκάσει. Έχω στα χέρια μου το γνήσιο. Σαν ήλιο βήκε φωτεινό, Σαν μερική σταλώνει και φώναζόλο ο λαό που πα δε λολαντώνει. Α πάρουμε σαν δεδομένο την τώρα Παγκογιάννη. Να την πάρουμε. Α πούμε τώρα μισθό 7.000 ο μήνα. Σωστά. Ο πατέρα δύο-τρεις συντάξει. Πρώην πρωθυπουργό, ξέρω εγώ κατά, ήταν δικηγόρο, τον ένα τάλλο. Ο διωτικό θα παίρνει ακόμα από όλα αυτά. Μπράβο. Λοιπόν, ο γιο βολεμένο Εκλεγμένο. Εκλεγμένο, πρόσεχε, 4.000 για φέρμανση. Ο μισθωτός που παίρνει 400 ευρώ έχει ένα παιδί άνεργο, η μάνα του ξέρει πω το... μπορεί να μην έχει σύνταξη το ένα και το άλλο. άμα τα κάνει μια απλή μέθοδο των τριών, πώς τα λένε, βγαίνει για θέρμανση 100 ευρώ για όλο το χειμώνα. Αυτά είναι τα δεδομένα που μας έδωσε η Μακογιάννη. Βάλε πόσα λίτρα είναι, φυλάκια. Το σημαντικότερο ξέχασα. Ο αδερφός της υπουργός μαζί με το επίδομα Ροχάλα δεν θα παίρνει 10.000 το μήνα. Πείτε το μαροχάλα δεν το ξέρεις. Τι μου συμβαίνει. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανήκω στη μεσαία τάξη που λέγανε. Λοιπόν, ο Ηλίθιος επί 39 χρόνια κόλλαγα ένσημα και χρηματοδοτούσα τα ταμεία. Τα δύο τελευταία χρόνια κόλλωσα. Γιατί, γιατί φρόντισαν κάποιοι για αυτό το πράγμα. Και τώρα με απειλούν ότι θα μου πάρουν την περιουσία μου. Ας ξυπνήσει αυτή η μεσαία τάξη, ας πάρει μπροστά την καλούμε 16 του μήνα με την Πασεβέ να συμμετάσχει στι διαδηλώσει αυτό το γεγονός δεν θα τους περάσει, δεν έχουμε τίποτα πλέον να μας πάρουν. Θέλω να είμαι δημοκράτη σοσιαλιστή. Μήνυμα Κροατή. Μετά το δημοκράτη σοσιαλιστή που μα το επαναλαμβάνει συνεχώ. Αξονικό τομογράφο χαλασμένο. Μαγνητικό χαλασμένο πάνω από χρόνο. Μαστογραφία χαλασμένη. Από τα εννέα ακτινογραφικά τα δύο λειτουργούν. Πού γίνεται αυτό, ε? Που θα μπορούσε να γίνει σε κάποιο νοσοκομείο προφανώ. Πολλά έρχονται στο νου σα. Γενικό νοσοκομείο λάρι σα. Η πολιτική των νεοφιλελεύθερων στην υγεία αποτελεί τα νοσοκομεία και τα λεπορνούνται. Προ όφελο των ιδιωτικών συμφερόντων που κονομάνε τώρα με την κάλυψη αυτών των εξετάσεων. Είναι ένα ωραίο σύστημα όλο αυτό. Ε, μιλούσα και με ηγεσία νοσοκομείου κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, και μα έλεγαν ότι σκοπίμω δεν του δίνουν αυτά που ζητάνε, απαξιώνεται το νοσοκομείο, πηγαίνει ο κόσμο, δεν βρίσκει αυτά που πρέπει, αφενό καταφεύγει στα ιδιωτικά για να κάνει τη δουλειά του, αφετέρου. Ε, Μειώνεται ο ρόλο και η ανάγκη του νοσοκομείου στην περιοχή, θα το υποβαθμίσουν σε κέντρο υγεία. Οπότε είναι ένα τρόπο για να αναγκαστεί και να πιστεί κυρίω ο κόσμο εκεί τη περιοχή. Φαντάζομαι και σε άλλε περιοχέ ότι δεν υπάρχει λόγο να έχουμε νοσοκομείο αφού δεν επιτελεί αυτά που πρέπει να επιτελέσει. Αλλά οι ίδιοι όμω σκάβουν το λάκκο του νοσοκομείου για να μπορέσουν ευκολότερα στην πορεία να πείσουν την τοπική κοινωνία. Είναι αυτά τα πολύ ωραία παιχνίδια που γίνονται όταν ακούτε του. Υπουργούς να βγαίνουν και να λένε δεν αποδίδει ο τάδε τομέας στη μία πόδοση του τάδε τομέα υπάρχει ισχυρή θέληση, βούληση και μαγείρεμα του τάδε υπουργείου ώστε να μην αποδίδει ο τάδε τομέας για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει πάντα προς όφελος κάποιου του ιδιώτη εν προκειμένου. Ράμπορ Bamboo, igreja. always i o Adonis, i Παλιότερη, όχι παλιότερη, μέσα στο καλοκαίρι τώρα, επειδή έκανε πολλέ εμφανίσεις μέσα στον Αύγουστο, ε, είχε πει και μία αλήθεια που νομίζω αξίζει να την ακούσουμε όλοι για να καταλάβουμε τι ακριβώ σημαίνει η Ελλάδα. Το ξέρουμε, αλλά είναι καλό να το θυμόμαστε και κυρίω τι σημαίνει πολιτικό προσωπικό το οποίο εμεί το επιλέγουμε τη Ελλάδα. Το μεγαλύτερο έσχο του πολιτικού μα συστήματο είναι ότι για να κάνουμε αυτά που είχαμε προαποφασίσει σε διάφορου τομεί, όχι μόνο στην υγεία, και να βρούμε το πολιτικό θάρρο να κάνουμε. Προτιμήσαμε να τα βάλουμε στο μνημόνιο και να παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό τον μπαμπούλα τη δόση ή τη χροκοπία ω δικαιολογία για να κάνουμε τα αυτονόητα. Αυτό ακριβώ. Αυτή είναι η σοβαρότητα του πολιτικού συστήματο, όλων αυτών που έχουν αναμειχθεί με τα κοινά και έχουν διοικήσει τον τόπο τα τελευταία 39 χρόνια από τότε που η Δαμανάκη μα καλούσε στο Πολυτεχνείο, μέχρι σήμερα. Τι ακολουθεί τώρα, λαό μέρου μου. Έλα ρε φιλαράκο ξες τι ήθελα να σου πω Τι Σε ενημερώσω σε κάτι Τι Στο ταλίν της Εστονίας Στην πρωτεύουσα δηλαδή της Εστονίας ναι. Καταργήσανε τελείως το εισιτήριο Στη μέσα μαζικής μεταφοράς Άκου βλακίες Ναι με αποτέλεσμα Γι' αυτό είναι σε κρίση εκεί και εκεί πάνω Ναι Αυτές οι βλακίες κάνουν Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κίνηση Των καταστημάτων, οι οποίοι περνούν και αυτή τεράστια κρίση, και όχι μόνο, αλλά να μπορέσουν και οι άνθρωποι άνεργοι που δεν έχουν χρήματα να μετακινούνται και να ψάχνουν για δουλειά. Απλώ, έτσι ενημερωτικά αποστολή μου. Ναι, αυτά εκεί μακριά στι βόρειε χώρε που κάνει κρύο και δεν καταλαβαίνουν, έχει παγώσει το μυαλό δεν ξέρουν τι να κάνουν. Εμεί εδώ που το έχουμε εξελίξει το θέμα και ξέρουμε, δεν το κόβουμε το εισιτήριο γιατί δεν χρειάζεται να παίρνει τα μέσα για να ψάχνει δουλειά. Δεν πρόκειται να βρει όσο και να ψάχνει. Λοιπόν, θέλω να σα πω συγχαρητήρια για τα καινούργια σα σχόλια, είναι υπέροχα. Τα καινούργια μα σχόλια. Ναι. Μαου. Wow. Πω... Έχουμε καινούργια σχόλια. Καλέ, τι καινοτομίε θα θε που εισάγουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο, δεν το κατάλαβα. Τα καινούργια μα σχόλια. Ναι, ναι, τα καινούργια σχόλια. Ε, εντάξει, ήρθαμε ανανεωμένοι για μισά με μπαταρίε, ξέρει. Ξεκινώ, μισό Ε, λέγε το λε. Αυτό με το ξέρασμα είναι υπέροχο. Α, αυτά εννοεί. Ναι. Και ήθελα να πω για την γενιά του πολυτεχνίου, Τι είναι που μα πέραν σε αυτή την κατάσταση και μα μεγαλώσανε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να του πούνε να σηκωθούν αυτοί και να πάρουν τα όπλα. Τι σηκωνόμαστε κι εμεί, έχει δίκιο. Εσύ δε φταίτε, έλα εδώ κουκλίτσα μου. Δεν είσαι στο, στο Πολυτεχνείο, κιρά μου. Εσύ μα έφερε εδώ, ξεσηκώσου. Τι κάνουμε, έχουμε εμεί χρόνο για τρει δουλειέ. Νίκιο, δε εσύ. Δεν δεν σε ακούω. Τίποτα. αυτή που μα πέραν να μα βγάλουν, να ξεσηκωθούν αυτοί. Εμεί τελικά τι κάνουμε. Εμεί τι κάνουμε. Οικαία, ε, αραχτική. Καναπέ. Ο... Μα το κάτι του γυρνάνε τυπλά και πολύ απλά τα πράγματα καλά θα κάνουμε έτσι μούτρα, τι έκανες, ναι, μας έφερες αυτό το χάλι ναι. Ναι. και εγώ κοιτάω από την άλλη, αν να τα μάτα μου ρε, όλη αυτήν η γενιά έχει τόση από οξύ τα και μας έχει μάθει κι εμάς έτσι και τώρα διδάνε από τι την... Τι πάθατε κι εσείς καημένα μου παιδιά, τι σας έκανε εκείνη η γενιά και δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Καλά Έλα, Αποσταλάκη, Έλα. καλό χειμώνα ρε, ε ε ε Και πύλο και τύλο. Εσύ πιστεύει ότι οι τρελέ είναι μόνο στην Τύλο. Ότι στην πύλο βαστάνε γερά, με τα παλικάρια. <laughs> Άσε μα τώρα. Όταν <laughs> <laughs> αν μπήκε στην Τύλο, σε φοβάμαι. Και τώρα που θα... Απλά η διαφορά είναι ότι στην Τύλο είναι παντρεμένε, ενώ στην πύλο ελεύθερε και κρυφές. Ναι, αδερφέ. Αλλά... Είναι γνωστό ότι όλοι οι πελεπονεί είναι αδερφέ, αλλά τέλο πάντων. Τι λένε, με <laughs> Σιγά καλέ. Από τη μάνη. Από τη μάνη. μάνη. Σα και... ξέρω πω το κάνετε στη μάνη. Έλα, αποστολή τι γίνεται. Καλά. Δεν μου λε, πότε ξεκινάτε ρε, εσύ στην τηλεόραση. Αρχέ του μήνα. Αρχέ του μήνα. Έχει του μήνα είναι τώρα. Του άλλο βρε καραγκιόζει. Ε μου λε, θε να τουμπλάρω πλάρω να... άμα θέλει κασκαντέρ για τέτοια κτλ. Όχι, δεν είμαι ψυχνιό. αλλά άμα θέλει καμιά επικίνδυνη σκηνή μπορώ να την κάνω έτσι να Κράτω το τηλέφωνο. Εντάξει, τσάμπα όμω. Τσάμπα, ναι, ρε παιδί μου, λε. Λε, λεφτά. Όχι, λεφτά. Ε, λεφτά, λεφτά, και... θα δώσει. Θα δώσω. Ε, θα δώσει. Τι αείτε έτσι, Να σου πιάσουν τα μούτρα μα στο τσάμπα, Να σε έχουμε μαζί μα όλη την ώρα, δεν ξέρουμε τι άνθρωπο είσαι, Τι μιζέρικε κουβαλά, τι αποθυμένα, Θα πληρώσει. Είμαι, είμαι λίγο χρυσαβγίτη, δεν ξέρω να σε πειράζει. Άμα είναι λίγο δεν πειράζει. Δηλαδή την κουρούπα παίρνω λίγο. Άμα είναι τόσο δεν πειράζει. Μπορώ να τη σώσουμε την κατάσταση. Θα σου φάμε το λαρίκι δηλαδή νωρί, αυτό εννοώ. Άμα είσαι πολύ ε, και το λαρίκι να σου φάμε κονσερβοκούρτι, Σπαρταράει αυτό, δουλεύει και να γεννιέται. Θέλει πάτη μα το κεφάλι για να σκοτωθεί. Αποστώ λίγη χαρά. Καλό Θυνόπορο. Να είσαι καλά. Ε, σε πήρα να σου πω το εξή. Ξέρεις γιατί η ΕΡΤ ε, δεν μεταδεί πρόγραμμα αυτούσια δηλαδή από το Μεγαρό. Α, δεν ξέρω τι έγινε κάτι. Α, ναι, δεν τα ξέρεις. Όχι. Α, αξιώνει η Τρόικα ε, διαμέσως το ΔΕΛΤΑΦ να μπει και το ΝΙ. Και αυτοί εδώ πέρα το σκέφτονται, κατάλαβες. Πάτα... Γιατί το σκέφτονται, δεν βγήκε ο Βενιζέλος αλλαγός να το Ango, mango, to fruto. Oto i dypotetycziony se Ango, Abo. Taa wala mola mazie i akumam aftoto poli. Thespesio, a po telesme ichy tycom. Αυτό που ακολουθεί είναι πιο θεσπέσιο, αποτέλεσμα εγχειρητικών. Είναι ο Βάγγελος Βενιζέλο, χθε από το συμπόσιο του Πασόκ ο οποίο θα ακούσετε, δεν χρειάζεται κάποιο πρόλογο, αλλά είναι πολύ χαρούμενο. Αναγκαστήκαμε έτσι να αποδεχθούμε, φίλε και φίλοι, μια δημοσιονομική προσαρμογή που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εγώ μάλλον θα άλλαζα χώρα. Ψάχνω δηλαδή να μεταναστεύω στο εξωτερικό. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το ψάχνω, πόμε και τώρα. Να φύγω Αμερική. Με οποιοδήποτε τρόπο. Τι, δεν το συζητάμε. Τα νέε δύο παιδιά. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δηλαδή αναγκάζεσαι να ζήσει πια ομαδικά. Όπω ζούσαν κάποτε. Εγώ αυτό βλέπω. ότι γυρνάμε στη δεκαετία του 50, 60. Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τιμή το έβαινε. Τίποτα. Τέσσερα εκατοστάρικα. Ακόμα δηλαδή και με τέσσερα θα ξαναπήγαινε, έτσι. Ναι. Μπορεί να, μπορεί να ξαναπεί και με τρία, Αφού δεν έχω τίποτα. Όταν ο Βενιζέλος λέει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, πιάνετε τη χρειάζεται η φωνή, πώ αλλάζει, πώ χρωματίζεται, τη χαρά του βγαίνει και πραγματικά βάλαμε και κάποια παραδείγματα εντυπωσιακών αποτελεσμάτων, αλλά ήταν λίγα. Νομίζω χρειάζονται και περισσότερα. Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Για αυτή τη στιγμή με την ανεργία στο 50-60%, δεν ξέρω πώ η ενέργεια, ειδικά για του νέου ανθρώπου, τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μα να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπο έφτασε στο χτέν. Η απόλυση διαλύει καταρχήν του δημόσιου οργανισμού, την παιδεία, την υγεία.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 Δεν έχω να ζήσω Που πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα Αυτά όντως είναι εντυπωσιακά αποτελέσματα Νομίζω συμφωνούμε όλοι Και επειδή συμφωνούμε όλοι φτάνουμε και στο τέλος έτσι Με ομοφωνία που είναι και το ζητούμενο μάλλον Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας Τώρα λαός και αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόκλος και μαγκαζίνο Γεια σα. Έλα χωριμό Έλα φίλε Καλώς ήρθα εσύ Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Μην μου πείτε θα κάνετε τώρα αφιερώματα στο τι έγινε το καλοκαίρι και δεν θα μου βάλει χρυσή αυγή με το Wότερ. Χρυσή αυγή με το Wότερ, τι να σου βάλω. Καλά, δεν άφησε ανακοίνωση που έβγαλε χρυσή αυγή. Για το ρόζιρο Wότερ. Ναι, ναι, ναι, έβγαλε ανακοίνωση χρυσή αυγή για το Wότερ. Και το πιο ωραίο με αυτού ξέρει είναι. Δεν έχει απλά διαφωνήσει. Ότι είναι τόσο γελιοί και αμόρφωτοι και πέφτουν σε τρομερέ αντιφάσει. Πε μου <laughs> ότι νόμιζαν ότι ο Wότερ ήρθε στην Ελλάδα για να αγοράσει την ΕΙΔΑΠ. Μετέφρασαν <laughs> το επώνυμά του σαν νερό και φοβήθηκαν ότι θα πάρει αυτό στην ΕΙ Εκείνος πες μου... Όχι, όχι, εντάξει, το ξέρω yeah. πιο έξυπνο Είπανε ότι ο Waters είναι ξέρεις, ο, το, το άτομο του συστήματο, ο Waters του συστήματο, ενώ λέ, δεν είναι σαν του δημιουργεί του πατριώτε τον Blackmore, τον Ιαν Άντερσον και τον Λάπτον Να σου πω ότι ο Μπλάκμορ και ο Άντερσον είναι στα τέτοια, του εντάξει δεν ασχολούνται. Ο Κλάπτον έχει τραγουδίσει για του μαύρου. Έχει τραγουδίσει για τον Είναι έχω φωτογραφία το Είναι σας, δηλαδή είναι Μην του το πει, θα σοκαριστούν, θα επικραφούν στην καλύτερη μαύρο Αύγουστο. Πέρασα, Αποστολή. Μαύρο Αύγουστο. Τι συνέβη, Περνά από την Υποκράτου. Άδειο το μαγαζί ενοικιάζεται. Το μεγάλο πασόπ του 42% έφτασε στο 5. Ξαναγυρίσατε τη χαριλά ο Τρικούπι. Εύχομαι και στο Σαμαρά γρήγορα να ξαναγυρίσει τα γραφεία τη Ριζήνη. Αυτή είναι η εύση μου, Πίκρα μεγάλη, Ρεγατούλη. Τι είναι το Ιτάκουμου. Πώ το είπε? Το ηττάκο λοιπόν το Σάββατο βρήκαν ένα κοτσόπουλο, είχε πέσει από τη φωλιά του. Εμεί εδώ στη γητορία έχουμε δέντρεχουμε εκεί που έχει πολλά πουλιά. Το πήρα το έχω ξανακάνει, το έβαλα σε ανακλοδί για να το τα ή να έρθουν οι γονεί του. Έλεσε καλά που ήταν κοτσιφόπουλο και δεν ήταν καλακουφόπουλο; κουφόπουλο. Έλα πάνω τώρα που αυτό το κάνει, με νουλία, μα είναι κοντά η γωνισ, φωνάζει, έρχονται και το ταρίζουν. Εύκολο και πιο σωστό. Τάγοι, φωνάξα να και δεν ήταν πολύ κοντά 100 μέτρα. Έλθανε το ταρίζαν, το ταζαν, το ταρίζανε. Τρει μέρε σήμερα το πρωί το βρίσκω έτσι λίγο τα Και μετά από λίγο πέθανε και οι γονεί του γύρω-γύρω το ψάχναν. Οι καημένοι φέρναν κάποιε σκουλικάκια κατσαρίδε να το τασουν. Πήρα το γιο μου τηλέφωνο και μου είπε: Το χτύπησε η κρίση. Όχι. Δεν είχε νοσοκομείο να το πα. Είναι ο άνδρα, Υπουργό Κοιτάξη. Ό,τι έκλαιγα, στεναχωρέθηκα. Πήρα και τη μαμά τη Γετούλα. Έκλαιγε και η Γετούλα. Και μου λέει: Πατέρα, μου φαίνεται ότι σε πούλησει. Γιατί? Επειδή έκλαιγα για το πουλάκι. Θες. Επίσης θα μπορούσε να σου πει πατέρα αντί να κλείσει για τα ξένα πουλάκια δεν κλείσει για το δικό σου που έχει πεθάνει. Ε, αυτό εντάξει το συνήθισα αλλά προχτές πάλι που έψαχνα να βρω μπύρα χωρίς αλκοόλ πάλι <Κι> με είπε που... Ναι, ε, εντάξει, δεν το λες και straight. Είμαι σίγουρος ότι πίνεις και κοκακόλα με στέδια. Άσε μας. Δεν πίνω ο κοκακόλα γιατί είναι Αμερικάνοι. Και αν ήταν Ρώσικοι, θα πεινα. Έχει και μια ελληνική έχω μάθει. Δεν ξέρω να τα ξέρει. Μου και η ελληνική σκατά είναι. Με αυτού που έδιωξαν από το εργοστάσιο της κοκακόλα και πήγαν και βγάλαν μια άλλη. Τα ξέρει. Αυτοί που είναι με στέδια. Κάτι έχω ακούσει. Εγώ δεν ήταν Σοβιετική η κοκακόλα. Θα έπεινα. Δηλαδή και εγώ δεν τα ξέρω τώρα. Δεν είμαι κανένα γκέτης να τα ξέρω αυτά. Να τα πίνω μου τα έχουν πει Είμαι ένας απλός Δημήτρης εδώ από το Μεγάλο Πεύκο ναι. και θέλω να σου βγάλω τα ισόψυχά μου Βγάλτα. μέσα από ένα αντιμνημονιακό πόνημα στα κασετόφωνα ναι, ναι, Ο χάρος που ξεκίνησε θα έρθει να σανταμώσει Σίγουρα φίλε μου καλέ Χριστίνα Μαραγκόζη ε, Τέλειωσε το έτσι να το απογειώσουμε Και συνεχίζω Α. Το δε παξό ξεκίνησε Οκτώβρη να μας σώσει Και με παπαδοαρχηγούς μας έχει εξοντώσει Την Τρόικα μας έφερε για να μας αφεντέψει Και κάτσαμε σαν γκόμενες... Τι να μας φυτέψει, σαν ήρθε η ώρα και η στιγμή να πούμε ένα όχι, όχι. Αυτοί μας εβολέψανε στο πέρου του την κόχη αποστόλη μου Τζάμπο ah. Το αεροπλάνο, αεροπλάνο. αεροπλάνο. Tamam. Τάνγκο Αρτζεντίνο Πετάμε για ούτια, θα παίζουμε ξύλο αλμά, Σιωπήσαμε όταν βλέπαμε το τσουτσουμί τη κρίση να έρχεται Αβρίρτο βελπέτιο, πατσιάρεστε γλίγο και νίντο εσχαλίσκω Το κομπίδε, παιδιά, Θέλω να είμαι δημοκράτη σοσιαλιστή.